Από τη φλογέρα του βασιλιά, ο πρόλογος. Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες με στη χώρα, Στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στα αργαστήρι, Παντού στο κάστρο, στην καρδιά, τα ποκαΐδια, οι στάχτες, Πάει κι ο ψωμάς, πάει κι ο χαλιά, πάει κι η γυναίκα, Πάνε τα παλικάρια η λειτουργή και του ρυθμού οι τεχνίτε, του λόγου και οι προφήτε. Τα χέρια είναι παράλυτα και τα σφυριά παρμένα, και δέσφυρο σφυροκοπά κανεί τα άρματα και τα λέτρια. Κι φούχτα κάποιου ζυμωτή, λιγοσιτάρι αν κλείσει, δε βρίσκει την πυρηψυχή ψωμί για να το κάμε. Και από κατάκρια χώβολη τι η γωνιά, και ακόμα και πιο πολύ από τη γωνιά που του σπιτιού η καρδιά είναι, κακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου. Κρίμα, κρίμα. Σκοτεινορέπιο και κλεισιά και δίχω πολεμίστρε το κάστρο και χορτάριασε και έγινε βοσκοτόπη. Και ο μεγαστέροντα μακριά, κοινάβουλο ο άντρα κι άπραχτο, και στο πλάι του χαμοσυρθεί η γυναίκα, κυρα τη έχει τη σκλαβιά και δούλου της το ψέμα. Σβυσμένε όλε οι φωτιέ, οι πλάστρες με στη χώρα. Τραγούδι των ηρών, εμπρό τραγούδι των ηρώων. απάνω από τα πόσταχτα, Άναψε ο φλόγα λάμψε. Κανένα χέρι δεν θα βγει, απάνω σου να πλώσει, να θρέψει, να ζεσταθεί, να πάρει από το θυμό σου, να σπήρισε στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, να σε φωλιάζει στην καρδιά, στο κάστρο, στα αργαστήρι. Φλόγα εσύ τότε αβόηθητη, κέρνει εσύ φλόγα κρύψου, και κάμε τη μνημούρη σου τη στάχτη, και μη σβήσεις. Γιατί θα έρθει κάποιο καιρό, και κάποια αυγή θα φέξει, και θα φυσήξει μια πνοή μεγαλοδύναμη. Άκου, από ποιο στόμα ή από ποιο χάο θα χυθεί, δεν ξέρω. Μπορεί από την Ανατολή, μπορεί και από τη Δύση, ποιο ξέρει, μην από το βοριά, μην από τα μεσημέρια. Τα χαθαυγή από τα τάρταρα, για θα από άστρα. Δεν ξέρω, ξέρω πώ θα έρθει και με το πέρασμα τη, μέγα και θείο και μυστικό και αξίγητο, θα σκύψουν οι κορφές όλες, οι φωτιές θα ξαναδώσουν όλες, στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στα αργαστήρι, στο κάστρο, στην γαρδιά, παντού, στα αποκαΐδια, Απρίλης, και σαν θεόν γάλματα θα ματουργά πλασμένα, να ηχολογάνε μουσικά, σαν τα φιλή ο Κυρίλος, και σαν χλωράει και σκερόδαντρα που δέν τους απολύπουν ζαχαροστάλαχθη καρπή χειμώνα καλοκαίρι, να, να ο ψωμάς και να ο χαλκιάς, να και η γυναίκα, να τα, τα παλικάρια, η λειτουργοί, να του ρυθμού οι τεχνίτες, του λόγου, να οι προφήτες. Και όταν τριγύρωσου οι φωτιές ανάψουν πάλι οι πλάστρες, Ξαναζωντάνεψε και εσύ, και ρίξου, ο φλόγα, ο φλόγα, και κύλισε και πέρασε στα διάπλατα της χώρας και στι ψυχή τα πόβαθα, και πλάσε τα και ζήστα, γεωμάτα ροδοκόκκινα παιδιά τα καρδιοχτύπια και πλάσε τους και ζήσε του κάποιου καημού πατέρε, και κάποιε γνώμε πλάσε τη, και ζήσε τι μητέρε, και κάμε αδέρφια, τα όνειρα και τα έργα. Εμπρό! Τραγούδι! Ζυσμένες όλες οι φωτιές, τραγούδι των ηρώων. Η Θεοφάνο, Μα ποιος θα σε διαλογιστεί και ποιος θα σε μαντέψει, Εσένα αυτοκράτορισα με τα ισόθεα νιάτα, Που ξέχωρη και ατέριαστη και μιά μεθάς σκέψη και κανείς πέρας μαστρικού, της ερημιά τη στράτα, ποιος με το κερομάστιχο θα πάει να θεμελιώσει τη ζωγραφιά σου αντάξια, Ποια φλογέρα θα γιωμήσει με το τραγούδι σου χωρίς να συντριφτεί από κείνον, Ποιο θα μπορέσει αθάμποτο το υπέρλευκο το κρίνο να μυριστεί Και πίνοντας τη δυνατή ευωδιά του τον ύπνο και το θάνατο μαζί να πιεί, Σαν κάτι πολυγλικό κι αχόρταγα επιθυμητό εδώ κάτου. Και να την ει σπαρτιά τησα, Δεν ξέρω είναι η Σπάρτη το χώμα που τη φύτρωσε, Για ισπάρτη Σπάρτη αν είναι η γνώμη που πήρε και την έζησε. Μα ξέρω πω την λούσαν τα ίδια νερά που λούσανε και την αρχαία Ελένη, Με στα φύλλα των καλαμιών και στου καημού των γκίκνων. Δεν ξέρω αν την πρωτόριξε σ' άθλια, ταβέρνα η γένα, το φως είδε σε χρυσό της αρχοντιάς κουβούκλη. Μα ξέρω πω οι αγέννητε, τι φοβερέ μητέρε που ζουν απόξω από τον καιρό και από τον τόπο απόξω, κρατώντα με στην άβυσσο τη αγκαλιά του όλα τα πλάσματα που είναι άξια να ζουν και δεν πεθαίνουν και που τα παίρνουν από αυτέ και μα τα ξαναφέρνουν του κόσμου ονείρα τα άπιαστα, πανόρια κάποιοι μάγοι. Μα ξέρω πω οι αμίλητες και οι αλόγιαστες μητέρες της δώσανε να χαίρεται τη χάρη τη Ελένη Να την η Αυγούστα Θεοφανώ, πουλια και φούρια, κοίτα, βέργα κρατά λιγνόβεργα και στην κορφή της βέργας ασάλευτος ο τρίφυλλος λωτός μαλαματένιος. Κι ειν που δεν τον δρός το στρεγγλωβότανο ειναι, Που με το θόρυ σε χαλά με τάγγισμα σε λιώνει, Κι όποιος κι αν είσαι ασκητευτής ή χαροκόπος, Ότι τα ξεχνά όλα, τη ζωή, τη δύναμη, την νιώτη, Κι αν είσαι τίμιος στην τιμή, το θρόνο αν είσαι ρήγας, και γίνεσαι ζητιάνος και αρμοσπίτης, Παιδί για την αγάπη τη. Φωνιάζει για το φιλί της Και με τη βέργα κυβερνά Και δένει πολεμάρχου Τους λογισμούς και τις καρδιές Τις χώρες και τους κόσμους Αυτοκρατόρους, ρωμανούς Φωκάδες, τσιμισκίδες Κι όσα για να κυβερνηθούν Κι όσα για να δεθούνε Στου πέλαου τα πλεούμενα Και στο ντουνιά τα κάστρα Ταράζουν τα γυμνασπαθιά Και τα άξια παλικάρια Και την ογρή φωτιά που καίει Δε σβήνει και ρημάζει κι όπως δε σβήνει η ογρή φωτιά, μη δε στο μέσα, και καταλήτρα, και στη γη, και στο νερό εκδικήτρα, την Αυγούστα Θεοφανό, παντού και πάντα φέντρα, για βασιλεύει στην καρδιά, για κυβερνά στην πόλη. Σαν το δοξάρι του ουρανού, του κόρφου της ηρώγες, λάμπουν και τις βυζένουνε και τρεμοκοκαλιάζουν το χαύνο βασιλόπουλο, το γυναικοδοσμένο, και ο νικητή σου ασύντριφτό των αμοιράδων όμοια και λάμπρη βίγλα αγγελική σε ουρανική μια πύλη, το μουσικό χαμόγελο στα πλαστικά τη χείλη. Να την η Αυγούστα θεοφανό γλυκοτυρά και σφάζει στην άκρη από τη βέργα τη πω κρέμεστε σφαγάρια. Και να και αυγούστα θεοφανό γλυκογερά και στάζει το φόνο και το χαλασμό, Καθώς η αυγή σταλάζει μέσα από τα ροδόχερα δροσομαργαριτάρια. Του νιού το θρασομάνιμα, του γέρου η ξελογιάστρα, λυγίζει του αλίγιστου και κατεβάζει τάστρα με την ειδήτηση ομορφιά σαν το χρυσό δρεπάνι, σαν την αράχνη η σκέψη τη, αγάπη τη αφιώνει. Λύσα και σφίγγα σάρκα εσύ, δρακόντισσα Αφροδίτη. Ο Ύμνος των Παρθενώνα Εσύ είσαι που κορώνα σου φορείς το βράχο, εσύ είσαι βράχε που το να ο κορώνα της κορώνας, ναι, ε, και ποιος να σέχτησε έκτισε μες τους ωραίους ωραίους, για την αιωνιότητα με κάθε χάρη εσένα. σε σε αποκάλυψε ο ρυθμός, κάθε γραμμή και μούσα, λόγος το μάρμαρο έγινε και ιδέα τέχνη, και ήρθες στη χώρα τη θαματουργή που τα στοχάζεται όλα, με τη βοήθεια των ωρών των καλομετρημένων, Ήρθες απάνω από του λαού και απάνω από τι θρησκείε, κυκλόπιοι λιγερόκορμε και σαν ζωγραφισμένε. Να ε, τα θεμελά σου εσέ δεν είναι ριζωμένα σαν να την κήξαν τρίσβαθα την τέλειωση του κόσμου. Μη δε το μετωπό σου εσέ πάει πέρα από τα γνέφια σαν πυραμίδα κολοσσό απάνου σερμοτόπι τη Αφρική. Ανάλαφρα κρατάνεσε στο αέρα τη διαφανάδα, τη γλαφική των Ολυμπίων τα χέρια. Και αρχονική κορφή σου εσέ δίχω στρασά να πάει για να χαθεί στα απέραντα που μάτι δεν τη φτάνει το πνεύμα προ τα απέραντα. Ξέρει απάλα και φέρνει. Εσένα δε σε χτίσανε τυραγνιζουμένον όχλη, τα ματερά ανθρωπόμορφα, σπρωμένα απ' τη βουκέντρα, φαρμακερά κι αλίπητα, δυνάστη αιματοπότη. Εσένα με το λογισμό και εσέ με το τραγούδι σε υψώσαν τον ελεύθερον οι λογισμοί, εκεί όπου κι ο νόμος σαν πρωτόγινε της πολιτείας προστά της, με το ρυθμό πρωτόγινε κι ήταν κι αυτός τραγούδι. Κι ο δαμαστής σου μάρμαρο ναε κι ο πλαστουργός σου δίχως να υδρώσει νικητής δίχως αγώνα πλάστης. Και ακούστε, πρέπει και ο άνθρωπο, κάθε φορά που θέλει να ξαναβρει τα νιάτα του, να έρχεται στο ποτάμι τη ομορφιά να λούζεται. Σ' όλα μπροστά τα ωραία, να στέκε τα διαφόρευτα και καρδιακά να σκύβει προσκυνητής, ερωτευτής, ερωτευτή, τραγουδιστή, διαβάτη. Και αφού όλων πάει τα ξύματα και με τα λάβει όλα, Πάλι και πάντα να γυρνά σε σένα με έναν ύμνο. Με σένα το ξανάνιωμα του κόσμου να αρχινάει, του κόσμου το ξανάνιωμα με σένα παίρνει τέλο. Η Αθήνα. Πρωί και λιοπερίχητη και η μέρα, Και η Αθήνα ζαφυρόπετρα στι γη το δαχτυλίδι. Το φως παντού κι όλο το φως κι όλα το φως τα δείχνει και στρογγυλά και σταλωμένα κοίτα δεν αφήνει τίποτε θα μποχάραγο, να μην το ξεδιαλύνεις όνειρο αν είναι ή κι αν αχνός ή αν είναι κρουστό κάτι. Περήφανα και ταπεινά κι όλα φαντάζουν ίδια. Και τη πεντέληση κορφή, και τα χαμνό σπερδούκλι, και ο λαμπρομέτωπο ναό, και μια χλωμία νεμόνη, τα πάντα όμοια βαραίνουνε στη ζυγαριά τη πλάση. Κι όλα σημάτα φέρνεις φω, κι όλα το φω τα δείχνει, με μοίρα σαν ξεχωριστή. Τη έγινα ο κόρφο, α προκαγιάζει ολόχητο λαμποκοπά. Τον πάει σημά προς και σαν γραμμένους λόφους, Και το βαθύ ακρο ούρανο, σημαδεμένο μόνο από το μαύρονο σπουλιού Και το άσπρονο συγνέφου τα πάει προς το βουνόπλαγο Και του βουνού τη ράχη την πάει σημά στο λιώφιτο του κάμπου Και τον κάμπο τον εσημώνει στο γυαλό Και του γιάλου και οι βάρκες στα σπιτικά κατόφλια ομπρό. τραβάν κατά τη χώρα Ήσυχα για να ράξουνε. Κι όλα το φως τα δείχνει αεροφερμένα πιο κοντά σαν πως καημόν να τα ορμηνέψει να πιαστούν και να χωροναστήσουν όσο πουτώνα στα λουνού την αγκαλιά να πέσει. Έτσι ολογύρα τα βουνά κι ο λογκωμένος σπάρνης κι ο ελεφαντένιος ο ημιτός κι οι αγέρινοι πεντέλλοι βλέπονται κι ολοβρίσκονται Σε συντυχιά μετάλλα τα πιο φτενόγραφτα και πιο μακριά ξαναντεμένα. βούνα της Ιδρας, Τα ναπριού, του δαμαλά, της Κόρθο, Κι άκρε και λόφι και στενά και βράχη και ακρογιάλια, τρυπύργοι, φάληρο, περέα, και οι σκάλες, και οι λιμιώνες, και οι σαλαμίνα θάνατοι, και οι Ψιτάλι, ψητάλοι, πέρα, που τον άσπρο ναό, βασιλική κορώνα, φορηδειγμένο από παντού, το σούνιο τα ακροτόπη. Γιατί κι άκρο θάλασσα, και ξεχωρίζει μέσα, στην άσπρη θάλασσα, και ζει στην αγκαλιά της μάνας, ευγενικότερη απ' αυτοί και σάμπος πιο γαλάζια. Η Ελληνική Φωτιά Κοντάρια, όπλα πετρόβαλα, κρυάρια σκορπείς φεντώνες, μεριάστε ορμοι του πέλεκα, του δοξαριού ριχτιά, της γης οι τρέμουνε και του νερού οι γοργόνες, τη μαγική φωτιά, μία σκύλα από την Άβυσσο, μία φούρια από τον Άδη, κατούνες, κάστρα, κάτεργα, τα καταλή γητιά, γήταυροι, σμύρνες, όχεντρες, όλα τα γρήμια ομάδη, νάτιν η ωρή φωτιά, του Κωνσταντίνου οδηγητής, ο αρχάγγελος πετούσε κι η Ρώμη η νέα ξεφύτρωνε, στη δίπλα την πλατιά κρυμμένη της ολόλαμπρης φτερούγας του κρατούσε τη φτερωτή φωτιά. Και του μεγάλου βασιλιά χάρισμα πιο μεγάλο, σε μια γοργή κι από σιωπή κι από αστραπή ματιά, με τον αχέρι του άφησε την πόλη και μετάλλο τη μυστική φωτιά. Και τη στεριάς αρματολή και του πελάου κουρσάρα και από του κάβου του μοριά, πέρα ως την εφρατιά, με στη νυχτιά άστρα από καμός, μέσα στη μέρα αντάρα του γένους η φωτιά. Κοντάρια, όπλα πετρόβολα, κρυάρια σκορβείς φεντώνες, του τσεκουριού κοπάνισμα, του δοξαριού σαϊτιά, σκουριάζουν τα άρματα, οι πόλεμοι αλλάζουν, οι αιώνες πάνε, μανά φωτιά. Χαρά σε εσάς ελλαδικοί, δόξα σε εσάς πολίτες, δράτη και δρακοντόπουλα, ρωμαίοι και λεβεντιά, σας έφαε βούργαροι, άβαροι και ρούσι καραβίτες, αραβίτες, η ελληνική φωτιά. Το τέλος και πάντα θα υπάρχω εγώ, και αφού από εδώ θα λείψω, θα είμαι αποκείθε, αφεύγατο τριγυριστή θα υπάρχω, μο ποια σημάδια σφραγιστό, μο ποιο όνομα του κάστρου πρωτοφύλακα πιστό τη Ρωμιοσύνη. Και θα αντιστέκουμε σπαθή, βουλή θα κατορθώνω, και των Ελλήνων και η βουλή και το σπαθή, και θα είναι με κόψη πάντα και η βουλή και το σπάθι με γνώμη, και πνεύμα γνώθα θα πνέω γδιτός απ' τη θολή τη σάρκα. Είπα, ρωμαϊκό που φυσά κι όπου παλεύει η Ελλάδα, κι όπου σταυρώνεται η φυλή κι όπου νορμή στο γένος σε γεναιές γεναιών παντού, σε αιώνες αιώνων πάντα, στο σπάρασμα, στον ξεπεσμό, στο χάραμα, στη νύχτα, Ρωμαίικο κι όπου θα βαστάς, Ελλάδα, όπου θα ρεύεις, είτε σε μια τετράπλατη γη πολιτεία, που κόσμος από στεριέ και θάλασσες, λαού και που είναι, είτε στου σκλάβου το κλουβί, σε χαμοκέλα χώρα, και μες στα χρυσοτρίκλινα, και στη Μονιά του Λύκου, και σε Βυζαντινά θρονιά, και σε ατικά συντρίμια, και με πορφύρα βασιλιά, και με φλοκάτα κλέφτη, όπου είναι αντίσταση, σταυρό, αγρύπνια, σπαθή, δρόμο! Θα είμαι εγώ πνεύμα, εγώ ψυχή. Θα πνέω, θα ζωντανεύω. Μαρμαρωμένο βασιλιά και θα ξυπνώ. Από το μνήμα το μυστικό και το άβρετο που θα με κλεί. Θα βγαίνω και τη χτιστή χρυσόπορτα ξεχτίζοντα θα τρέχω και καλυφάδων νικητής και τσάρων κυνηγάρη. Πέρα στην κόκκινη μηλιά θα παίρνω την ανάσα.